Ή τι βάλες τα Topic, ρε, χαμένα? Τι Δεν έκανα τίποτα στο Topic. Ο Παλάδος, έβλεπα άλλο... άλλο Channel. Ποιο ποιο, για πες! Το Welcome, το καλό σα. Τα Topics μου φαίνεται είναι της προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, ναι, αλλά επειδή δεν κάνω. meeting νομίζω μπορώ να μείνω. Να βάλω και το... Δεν το βάζω βασικά. Αλλά θα πούμε και για το, το newsletter, μπήκε τα πέντε αρχι, τα πέντε πρώτα άρθρα. Ωκ, okay, μπορεί να ξεκινήσει, Κώστα. Ε, ναι, θα ξεκινήσω ε, βασικά με σένα, Βάγκελ, να μα πει ε, ένα summary με τα guidelines που υπόθηκε στο meeting του international. Τώρα τι θυμάμαι για πάρα πολλά. Ότι θυμάσαι. Πάντω το... θυμάμαι ότι Γενικά να Βαγγέλη, Βαγγέλη, δεν ακούγεσαι. Απομάκρυνε το μικρόφωνο σου και πήγαινε στα settings και αύξησε το gain σου, γιατί αλλιώς δεν θα γίνει τίποτα. Τώρα ακούω Τώρα ακούω με. Ε, θα φανείς την πορεία όταν αρχίσεις και αφυγείς ρε παιδί όταν μιλάς πολύ. Ναι, ωραία. Λοιπόν, το meeting αναφορούσε γύρω πολύ τους Αγγλόφωνος για το Transcription και λιγότερο τα τσιτουλικές φορές. Άντως, το γενικά κάνει τη λύση Τίποτα Βαγκέλη, έτσι δεν ακούγεσαι ξανά. Από μάκρινε το, τουλάχιστον 10 πόντου το, το μικρόφωνο σου και πήγαινε στα Settings, Capture και αύξησε το Gain. Σε περιμένουμε. Από καφέ, βέβαια. Τώρα ακούγω με. πάμε. Τώρα ακούγεται. Όταν λες τώρα ακούγεται, ακούγεται. Αλλά μετά, μετά δεν ακούγεται. <laughs> Α, μετά από όταν <laughs> λες τώρα ακούγω <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <σχύ> Λοιπόν. Οκ, okay, άμα είναι πίτε μου να ακούγεται. Λοιπόν, τα guidelines γενικά είναι ότι προσπαθούμε να παραμείνει υπιστή στο. άνγελ του Βυθίστηκες πάλι, βυθίστηκες. Ε, άστο, ε, άστο, ε, Δεν είναι για, να λοιπόν, δεν είναι για να ε, να στείλω εγώ ένα link ε, που κάνει ένα summary από το meeting ε, που έγινε για τα guidelines, αλλά και από εδώ το τελευταίο, για να έχουμε μια ιδέα. Τι ώρα. Θα μπει κάποια στιγμή και στο ε, Google Group για να το έχουμε και εκεί πέρα, να το βλέπουμε όλοι. Ε, ε, Ρίξτε μια ματιά όποτε μπορείτε για να πάρετε μια ιδέα. Βασικά αυτό που αυτό προτείνανε στο meeting ήταν ότι τα, τα ονόματα μεταφράζουν στη Wikipedia. Τι είπε πάλι, πε από, από, τα... από τα ονόματα και μετά. Τα ονόματα δεν τα, τα, τα, τα γράφουμε στα αγγλικά, τα γράφουμε στα αγγλικά. Θα κάνουμε Transliterate, νομίζω έχει τα guidelines του TENTA, αυτό λένε, θυμάμαι καλά. Δηλαδή ουσιαστικά, νομίζω το Transliteration σημαίνει ότι παίρνουμε την... πώς ακούγεται το όνομα και το βάζουμε ελληνικούς χαρακτήρες. Ναι, έτσι. Αλλά μέχρι στιγμής δεν το έχουμε κάνει αυτό, τα ονόματα τα έχουμε βάλει στα ελληνικά μα. Θα το κάνουμε στα επόμενα, ναι. Δηλαδή, στα ελληνικά θα είναι το Peter θα είναι P ή τα ναι, ναι, ΤΑΦΕ ΡΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ� Ok Επίσης, είπα, που λέτε αυτό Για μένα, δεν, ε, δεν, δεν μου αρέσει ναι. Δεν μου αρέσει αυτό το λήμα Γιατί στην Ελλάδα έχουμε εξοικείωση ρε παιδιά με τα αγγλικά ε, εντάξει, Σε ξέρω μήπως το λένε για χώρε που δεν έχουν εξοικείωση με τα αγγλικά ε, Δεν θα το λέω και πολύ αυτό ας πούμε Ναι, ναι, μην νομίζει, τι λε. Τεσπα Και να σου πω κάτι, κάποιο θα διαβάσει Peter Θα το λέει Peter Θα διαβάσει Peter Άμα δεν λαβές Ε, πάνω στο στο τελευταίο με την να αναφέρω ότι ε, έκανα μία πρόταση στο παγκόσμιο για, το, για ένα πιθανό z-pack. Δεν ξέρω όποιοι έχουν δει ή κατεβάσει κάποιο ISO που έχει μέσα το Addendum, το where are, now, where are we going, orientation, presentation και social pathology μέσα σε ένα DVD. Αυτό να υπάρχει σαν κάποιο στόχο, πιθανόν με αντικατάσταση το Addendum με κάποιο άλλο, ίσως το Awakened, δεν ξέρω. τόσο πάνω να αποφασιστεί ε, μέσα από ζήτησε και το παγκόσμιο όχι το awareness pack αυτό ήταν ε, άλλο έχει πράγματα μέσα κιμάτικα ξέρω εγώ, κάτι άλλα ε, εδώ μιλάμε για καθαρά ε, του κινήματος πράγματα οπότε να έχουμε ε, αποφασίσει ποια βίντεο θα βάλουμε μέσα και να υπάρχει μετά η linguistic tech team ουσιαστικά η, μια υποομάδα τη Linguistic η οποία θα, θα αναλάβει να φτιάχνει το AISO και όταν τελειώνει μια χώρα η Ελλάδα, η Ισπανία, δεν ξέρω τι, με τα βίντεο, τι υπότιτλου, να, να, να μπορεί να σου πετάξει το AISO η ομάδα αυτή και να το παίρνει το chapter και να το έχει έτοιμο για να το κάψει DVD. Ναι, μεγάλη σκέψη. Μακάρι αμαγκίνη. Πάντω είπαμε ότι ετοιμάζουμε και πολλά. Και πολλά. Εργαλεία. Εργαλεία, ωραία. Ναι, καινούρια sites, καινούρια poodle, καινούρια μέρη που θα βάζουμε Που θα βάζουν. Καινούρια site που θα μπαινούν τα βίντεο όλα μαζί. Ναι, ναι. Επίσης, από ότι μου πάνε, σε δύο εβδομάδε θα έχουμε το Poodle 2,1 νομίζω. νομίζω καλά. Ναι, αυτή θα νομίζω. Πρέπει να το πήρατε όλο το email αυτό νομίζω. Ναι, ναι, μας έφτιαξε email. Θα σας στείλω ένα link με το ε, Pootool 2.1 στο οποίο θα μεταβούμε. Νομίζω μπορείτε να κάνετε register και να παίξετε λίγο για να πάρετε μια ιδέα για να μην σας φάνει λίγο απότομο, απότομη μετάβαση. Οκ, okay, καλό αυτό. Μέσα σε δύο εβδομάδε κάτι θα έχουμε δει. Ε, κλειάρχη, τα... καθόλου σε πάντα. Το δεύτερο είναι να θέλετε κάντε κάνετε το bookmark για να το έχετε προχειρό για να στάρτε λίγο το κέννο το κούτκιν. Ναι, οκ. Είναι σε λειτουργία τώρα αυτό, Κώστα? Ε, αυτό, αυτό δεν είναι το, το δικό μας, Α, αν δεν κάνω λάθος, είναι, ε, Έχει μερικά projects ε, τρίτων. Δεν είναι το κίνημα πράγματα, αν δεν κάνω λάθος. Ε, δεν μπορεί να κάνεις Ρέγιστερ και να το δοκιμάσει. Κώστε, να σου ρωτήσω κάτι άλλο. Ε, από όλα αυτά, εδώ πέρα από το Venus Project site, ποια, ε, ποια, ποια είναι τα, τα technology, όλα αυτά δηλαδή. Γιατί έχω χάσει τα, τα link μου και σου ε, Ποια είναι τα technology, από το Cities και κάτω, Βασικά, όταν πα στο The Venus Project στο site και πα στο technology. Πάνω στο μενού έχει μια σειρά από υπομενού. Όλα αυτά. Καλώς εντάξει, έγινε. Θα το πάω, έγινε. Να... Εάν πα και στο workforce, το οποίο έχει μια μικρή αλλεργία, είναι έτοιμα και ό,τι έχει το όνομά σου στο TVP site, το αναλαμβάνει. Δεν πάω στο workforce. Δεν θα πάω. <laughs> σκόρδο, σκόρδο. Φρανκ, ό,τι φοβόμαστε και το κοιτάμε κατάματα μα κάνει δυνατότερου. Όρμα. Είσαι απόλυτο δίκαιο, αλλά δεν το φοβάμαι. Απλά δεν το καταλαβαίνω. Εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι. Οκ, τλειάρι. Έχει δίκιο. Απλά απόλυτο. Κι εγώ και το ξέρει. Ε, α, Κώστα, ξέρουμε, ξέρουμε ποιο έχει κάνει τη μετάφραση. Τελικά, τρίτη είναι σε αυτά. Γιατί έχει πα, πολλά φάζει. Αυτά που κάνω εγώ, review έχουν ε, πάρα πολλά λάθη. Ε, δεν ξέρω ποιο έκανε τη μετάφραση στην αρχική στο, στο technology section, α πούμε, νομίζω. Κάποια ήταν έτοιμα από πριν. Καλώς. Τώρα από τη στιγμή που έχει βγει, το, έχει βγει το newsletter αν κατάλαβα καλά γιατί κάπου είχα πάει αν κατάλαβα έχει βγει το καινούριο newsletter. Ε, δεν μου πες, πες, πες. Τα πέντε πρώτα άρθρα, δεν ξέρω αν θα είναι όλα αυτά, μόνο, μόνο αυτά τα πέντε, έχουν προσθεθεί στο πουτλ. Οπότε όπου, ό, ό, ό, όποιος θέλει μπορεί να πάει να τα δει ακόμα και τώρα. Και να, να τα αρχίσουμε κιόλας. Ναι, πήγα, να. Ναι, ναι, Συνεχίζουμε είναι. να, θε... να θεωρούμε προτεραιότητα το VP, VP Site. Τώρα είναι το νιουσλέτερ την προτεραιότητα. Ε, να το πούμε, να το ξέρουμε. Ναι, κοίτα, ε, δεδομένου ότι νομίζω δεν χρειάζεται να ε, τρέξουμε τόσο πολύ γρήγορα όσο το προηγούμενο newsletter. Ε, ίσως θα μπορούμε να ασχοληθούμε λίγο ακόμα με το TVP site. Ή να μπουν κάποια άτομα, όχι όλα όμως το newsletter. θα αρχίσουν. Ναι, κάποια παραλληλοποίηση. Πώ το πε αυτό, σε παρακαλώ, πες το Πάγι. Θα το ακούσει το recording. Για πε παρακατώ. <laughs> Έτσι, άμα δεν έχουμε μια Φοβερό. πλαστικότητα γλο, γλωτική... Για ξανα και αυτό τώρα, Πάγι. <laughs> <laughs> γλωτική πλαστικότητα. Μετάφερση στα αγγλικά, γιατί στα ελληνικά δεν το καταλαβαίνω. <laughs> linguistic... Ε, Ευπλασία <σοφίλαιο> Πώ Πώς, πώς Ναι, ευπλασία, ευπλασία, σωστό. Όχι, άλλο πλαστικότητα, άλλο ευπλασία τώρα, εντάξει, περίμενε Ναι, ναι, η γλώσσα έχει πλαστικότητα, αλλά... Ε, έλα, εντάξει, εντάξει, παρακάτω Ναι, yeah, άστο, εντάξει Δεν είναι το, το meeting τώρα αυτό το ναι, Θέλω να πω επίσης ότι σε ονόματα όπως Winnie Strodgett Drive ξανά? Ναι, σε ονόματα λέω, όπως Zygast Movement, Venus Project, Resource Based Economy κλπ. Θα ξεκινάμε με κεφαλαίο γράμμα. Νομίζω αυτή, αυτά, επειδή είναι όροι, δεν είναι απλά ονόματα, παιδιά δεν είναι καλό να τα έχουμε στα αγγλικά. Το Resource Based Economy όχι, το βάζουμε στα ελληνικά. Καλά, ναι, από αυτό το οποίο ξέρουμε, παιδί μου. σχέδια ναι, σχέδιο Αφροδίτη δεν πάει ρε μου, είναι εντάξει, ναι, ναι, ναι, Venus αυτά... Project. Ναι, ναι, αυτά τα κρατάμε από project αυτά και ζαρικάζουμε. Και νομίζω, νομίζω ότι τα βάζουμε σε υπόψη. Βαριάκι, παίρνω να μα τα λε με δώσει. Θα λε 5-6 λέξει, θα το κλείνει, μετά θα λε άλλε 5-6 λέξει. Δεν γίνεται αλλιώ. Αυτό κάνω. Κάτι ισοτήπηρο στο chat. Τι είναι το το gain. Στα settings λέω, δεν ξέρω όμω. Στα settings, στα options, στο capture. Στο... So... Automatic voice gain control. Αυτό, για το. Αλλά νομίζω ότι θα είχαμε τσεκάρι. Για κάτω, κάτω. Τώρα ακούγομαι, το πάτσι. Για μίλα συνέχεια. Λοιπόν, λέω ότι σε αυτές τις λέξεις θα βά βάζουμε σε κουβότες. Σε όλες αυτές. Σε το Τα ίδια. Καλή. Καλή. Τώρα βγει Ίσως να φύλλει να απομακριθώ το μικρόπονο. Απομακρι... ναι. Τώρα βγει εδώ. Όχι. Ξανά, πα, πάτα το, πα, λοιπόν, πα, πάνε στα, στο capture πάλι και κάνε test sound. Περίμενο. Test voice, πάτα το Είναι. test voice και κάνε το μόνο σου. Το έκανε, έχει γράφει κανονικά, δεν ξέρω. Δηλαδή δεν σου μειώνει τη φωνή, ε. Όχι, έπαιζε, δεν το μπορέπετε. Και επίση με για την αργό, αν χρησιμοποιείτε αργό στο κείμενο ότι βάζουμε εμεί. Αμαρτάμε σε Δεν ακούσε. Α... <συλίου> δε, δε, δε για πατάω το Matic Game Control πάλι γιατί. Απλάμε τώρα. Ναι. Ναι, είπανε λέω για την αργό, όταν συναντούμε αργό φτάσει στα αγλικά που μεταφράζουν. Αυτό είναι κάτι που δρομοφασμό να μην σε ταξίνα, εδώ. Αξω λοιπόν. καμπιο γιατί εγώ δεν άκουσα καλά. Ναι, αργό λέω, όταν μεταφράζουμε. Τι, Τι είναι στη λέξη αργό, Σλάνγκ. Όχι, ρε παιδί, όταν, όταν έχουμε Σλάνγκ, όταν έχουμε Σλάνγκ, εκφράσει στα ελληνικά, πώ τα μεταφράζουμε, Τέλο πάντων. Γράφω στο Google, στο Google Group για να βρούμε την, α, την, τα, την ανάλογη στα ελληνικά. Ναι, οκ. Okay. Παράδειγμα λέει, που λέει ο Ζακ: ε, and, and when you hit the bucket, αυτό δηλαδή πρέπει να το googlάρει για να δει ότι και όταν πα στα θυμαράκια, εγώ θα έλεγα και όταν δυνάζεις τα πέταλα. Ναι, ναι, ναι, ναι. όλα αυτά πάνε, καταλάβεις. Βλέπεις τα ραδίκια ανάποδα. <laughs> <laughs> ναι, αλλά το bullshit πώς το μεταφράζουμε. Βλακίες, μαλακίες. Παπάτσια. Σαχλαμάρες. Σαχλαμάρες. Παπαριές, ας πούμε. Αλήθεια, το servitude, πώς μεταφράζουμε τα λίγα, πώς το μεταφράζουμε το servitude. Υποτέλεια. βουλιά. Ναι, κάτι τέτοιο, έχεις κάτω ένα Θέλω να πω κάτι. Η λέξη, η λέξη είναι εκδούλευση, παιδιά. Εκδούλευση. Εκδούλευση. εκδούλευση. εκδούλευση. εκδούλευση. Όχι, δεν είναι δουλεία, slavery είναι δουλεία. Ναι, ε, αν λες για το εκδούλευση, άλλο εκδούλευση και άλλο δουλεία, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να μπεις στο draft, το dictionary. Να το συζητήσουμε με το Dictionary στο τέλος. Να, ναι, ναι, okay. οκ. Να σα πω, έχετε μαζέψει πουθενά στο, στα site αυτά κάποια λίστα με Dictionaries, δηλαδή λεξικά, όπως το NGR, Dictionary και κάτι τέτοια. Ε, νομίζω πρέπει να το έχουμε βάλει στο, στο group, ότι χρησιμοποιούμε στο πλήστο το Magenta που είναι από πίσω από το NGR και το Google Translate για yeah, λεξικά. Παιδιά, okay. ε, ναι, συγγνώμη να πω κάτι εδώ, επειδή όπως εγώ πει, ασχολούμαι και, με, και μίσω επαγγελματικά με μεταφράσεις ως ε, freelance. Ε, υπάρχει ένα, ένα site, Κώσταρ θα ήταν καλό να το βάλουμε και αυτό στο, στο ίδιο σημείο, το οποίο λέγεται Translatum.gr, όπου υπάρχει ένα forum και συζητούνται διά, διάφορες λέξεις ποια είναι η πιο σωστή έννοια ώστε να αποδοθούν. Έτσι, και αυτό το πράγμα γίνεται δηλαδή ουσιαστικά στο φόρουμα αυτό, αυτό το πράγμα γίνεται. Ε, έχω γραφτεί και εγώ εκεί πέρα και θα ήταν καλό να μπει ας πούμε να το έχουμε υπόψη πράξεις. και αυτό. Είναι το μεγαλύτερο site μεταφραστικό στην Ελλάδα και λέγεται Translateum. Έτσι, Κώστα νομίζω στο το έχω δώσει, έτσι. Ναι και έχουμε βάλει ένα link ε, για του τόνους τη μονοσύλλεβες, από εκεί το βρήκε ο κλέαρχος και στο πάνω βάλουμε και σαν γενικό, το, το root link, το root URL να το έχουμε σαν link να το να θέλει κάποιο να ψάχνει περισσότερο. Ωραία. Ναι, πρέπει να αλλάχθουμε κάποια βοήματα. Σπύρω, ότι σε αυτή τη σελίδα δεν υπάρχει α, η αναφορά, πρέπει να έχει γίνει σε κάποιο αντιστοιχώ. αντιστοιχώς να το βρω άλλο, πρέπει να βρει μόνο και εκεί πέρα, να είναι συγκεντρικός μου. Ξέρει κανένας πώς ακυρώνουν το gestion το, το suggestion το ακυρώνει μόνο ο, αυτός μπορεί, που έχει privilege review αλλά ε, πες στον Κώστα, ο Κώστας έχει ή μπορεί να δώσει review privileges. Που κάνω edit. τι privilege privilege δεν καταλαβαίνω, πού κάνω edit. Το suggestion ε, είναι, με, είναι για το το suggestion μπορεί να διαγραφεί μόνο από κάποιον που κάνει proofreading, δηλαδή review. Γιατί αν υποθέσουμε ότι κάποιος κάνει, ότι δύο-τρεις μεταφραστές δουλεύουν το ίδιο πράγμα και έχουν, ρε παιδί μου, τρεις διαφορετικές απόψεις, δεν μπορεί κάποιος μεταφραστής απλώς να διαγράψει κάποιο άλλο μεταφραστή το suggestion Έτσι πρέπει να υπάρξει ένα reviewer που θα δει ποιο είναι σωστό. Γιατί όλα τα άλλα διαγράφονται από και το σωστό. Α, εγώ θα ρίξεις να κάνω τώρα, στη... Το, το FAQ. Ναι, ναι. Ο, ο Κλέρχο νομίζω το λέει από άποψη privilege και από άποψη διαδικασία. Εμείς που λέμε κάνουμε review τώρα. Ναι, ναι. Αλλά και πάλι, ναι, οπότε το suggestion πρέπει να του δώσει review privileges για να, να, να μπορεί να το σβήσει. Οχι, okay, όχι. Okay. Κάτι άλλο. Πριν από το και, βάζουμε κόμμα. Γιατί στο αγγλικό translation. Το αγγλικό κοινό βλέπω ότι βάζουν κόμμα και μετά βάζουν έννοια. Έτσι αυτό το θεμά Εξαρτάται. Δηλαδή τι κάνουμε ακολουθά το αγγλικό. Άμα το κόμμα συνδέει δύο υποκείμενα, δεν βά... άμα το και συνδέει δύο υποκείμενα δεν βάζεις κόμμα. Αν το και... Εξαρτάται από το... από το αν η... Επειδή το και συνδέει κυρίε προτάσεις. Αλλά υπάρχει μια περίπτωση το και να συνδέει κύρια με δευτερεύουσα. Εκεί μπορεί να βάλει. Εκεί μπαίνει το κόμμα πριν, πριν το και, αλλά Πρέπει να το βρω. Ένα, ένα παράδειγμα γι' αυτό είναι, σαν, είναι όταν λέμε, Α παράδειγμα, ε, είμαστε, είμαστε όλοι ένα. Και αυτό είναι αλήθεια. Αυτή είναι η δευτερεύουσα πρόταση. Το και αυτό είναι αλήθεια. Δεν συνδέει δύο προτάσει. Είναι απλώ για να τονίσει την πρώτη πρόταση, να προ... τονίσει τη δεύτερη πρόταση. Ναι. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ε, ο, Όταν τάδε λέει, είπε αυτό, ναι, ο Τάδε, τάδε, τάδε είπε τάδε. αυτό. Και εγώ, συμφωνώ, και εγώ συμφωνώ μαζί του. Δηλαδή τονίζει την πρώτη πρόταση. Είναι μια δευτερεύουσα πρόταση που τονίζει την πρώτη. Δηλαδή, δεν, είναι, δεν είναι σύνδεση δύο κυρίων. Μα... Οπότε εκεί πέρα μπαίνει ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Περίμενε. Αυτά τα, αυτά τα, τα παραδείγματα που έφερε είναι, είναι οι κυρίε προτάσει. Περίμενε να σου πω, μια δευτερεύουσα ενδέχεται να έχει... Κλέρ, και δεν ακούγεσαι. Ξεκίνησαι να μιλάς, δεν ακούγεσαι. Σκέφτομαι, περίμενε λίγο. Και ψάχνω κιόλας. Ναι, ωρα κατάλα. Όταν λέμε ο μήθος και ο Γιώργος, δεν βάζουμε κόμματα. Ούτε στις κύριες προτάσεις δεν βάζουμε. Περίμενε, περίμενε. Δηλαδή, περίμενε. Το την Παρασκευή και meeting για το λιγουίστη ή Το Σάββατο Α, πηγαίνει, εντάξει. Ναι. Έχ στο link που με τα LTE Guidelines λέει κάποια πράγματα και από αυτό το meeting. Λοιπόν, bon, το βρήκα. Πολλοί πιστεύουν ότι πρώτου και δεν τίθεται κόμμα. Αυτό, εξαρτά, αυτό εξαρτάται από τη φύση του συνδέσμου. Όταν είναι συνδετικός δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται ασφαλώς κόμμα. Συνδέει όμοια πράγματα. Στοιχεία τέτοιου είδου έχουν πολύ σχετική αξία και πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή. Όταν όμω πριν από το και που συνδέει δύο προτάσεις, υπάρχει ένα που συνδέει δύο ώρους της πρώτης πρότασης, το κόμμα συνηθίζεται. Μισό λεπτό να σας πω. Δηλαδή, για δηλαδή... Πα, ε, ε, Παράδειγμα, η Επιτροπή εξέτασε το ιστορικό του ζητήματος, κόμμα, τις σχετικές εισηγήσεις και τις αποφάσεις των ενδιαφερομένων, κόμμα, και εξέδωσε θετική γνωμοδότηση. Δηλαδή, ε, ε, Συνήθω θα το, θα το δει να, να λέει και συνρήμα. Ναι, ναι, το κατάλαβα, όχι. Κάτσε γιατί και εγώ. Φιλολογικό μου άκουγε αυτό, εντάξει. Ναι, και εγώ το κατάλαβα καλά, μισό λεπτό. Βάλε και το λίμπη στο σαμάρι. Όχι, το κατάλαβα, εντάξει. Κλιάρη, και νομίζω ότι είναι σχετικό με αυτό που είπα. Ναι, είναι αυτό που είπε, Βόλτη. Αυτό που σε ακριβώ είναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι παράδειγμα. Έτσι το καταλαβαίνω. Καλά, μπείτε και ρε παιδιά στο... στο... στο... link να... για να... να... άμα θέλετε να βάζετε να γράφετε και εσείς τίποτα. Στο so Type with me? Στο so Type with me, να. ναι. Το πρώτο είναι πολύ σημαντικό. Ναι, συμφωνώ. Ωραία, ποιος έσβησε ένα... link, ή όχι. Εγώ. Ποιο... ποιο είχα βάλει, τι είχα βάλει. Το... Guidelines από το group μας. Δεν μπορείς να το βάλω. Όχι, άλλο εννοούσε. Sorry. Εντάξει... <laughs> Συγχωράμε! Συγχωράμε! Άντερ Βάγκο, πάρ' Λοιπόν, μία σύντομη αναφορά στο project progress. Ε, ε, έστειλα στο παγκόσμιο το progress report, τον project που μεταφράζουμε. Έχει μπει και ανάλογη σελίδα στο group μας. Προτεραιότητα γενικά αυτή τη στιγμή έχουν το TVP site και το newsletter που είναι on demand και μετά από το TvP site θα είναι το Active Serenitation Guide, το PDF. Παρεπιπτόντος μου είπε ο Τζίμαν ότι κάτι άλλαξε στο TvP site και μπήκε, έγινε override κάτι το ένα ή δύο μέρη, οπότε πρέπει να τα ξανακάνουμε. Βασικά πρόσεξα ότι η ερώτηση 105 δεν υπάρχει πλέον στο TvP site που είχε προσθεθεί παλιά. Για Μας το σεξ. Περί... Περί... Ε, σεξ. Ναι. Για αλήθεια, τι έλεγε. Ε, έλεγε κάποια διαφορετικά πράγματα, πόσο θεωρούμε σήμερα. Καλά θα το Δεν θυμάμαι άμα τι έλεγε, ε, αλλά ήταν ε, κάτι για το σεξ. Ναι, νομίζω έλεγε ότι ε, πιθανό να μην φοράμε ρούχα στο μέλλον. <laughs> Σε αυτό θα συμφωνήσω ρε παιδιά. Κάτσε ρε Ευαγγέλη, περίμενε. Άμα δεν ζεσταίνεται κάποιο άμα δεν κρυώνει κάποιος, γιατί να φοράει κάτι. Δεν κατάλαβες. Στο μέλλον θα υπάρχουν ειδικά υφάσματα. Θα είναι ολόσομο υφάσμα. Δε, σε χάσαμε πάλι. Το καλοκαίρι και το χειμώνα θα σε ζεσταίνει. Προτείνω Άνοιξη και Φτινόπορο να μην φοράμε, καλοκαίρι να φοράμε Τίβενο και το χειμώνα... <laughs> και το χειμώνα να, να με γούνε. Γούνε. Εντάξει, όχι. Αμπορακούρε. Ναι, ναι, όχι, πλαστικέ, οικολογικέ, αλλά μιλάω για παλτά και τέτοια. <laughs> αλλά τίποτα από μέσα, μόνο ένα παλτό. <laughs> Όπω ο Χαϊλάνδη, έχουν την πέρτα. έτσι. Πω, πω, βγάλω αυτή την ερώτηση. Πω, Έστειλε αυτομάγιο να δω μήπω. Ξέρει γιατί. Εντάξει αυτά μου φαίνεται είναι irrelevant αυτή η ερώτηση για το μέλλον. Ε, δεν, δεν παίζει κανένα ρόλο. Καθένας θα το, το βλέπει εγώ φίλος. Απλά εμένα κάνει τύπος που μπήκε και μετά βγήκε. Ε το ξανασκέφτηκαν μάλλον <laughs> Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε. Ε, λοιπόν, να πούμε για... Βασικά πριν πάμε στο Second Court, θέλω να πω κάτι να πούμε και ο Σπύριος εδώ. Γιατί η διαδικασία που ακολουθούν όσον αφορά τι ε, μεταφράσεις στο poodle ε, η Οι η μέθοδος, η, το functionality του submit χρησιμοποιείται μόνο στη, από τα μέλη της ομάδας μόνο όταν κάνουν την πρώτη μετάφραση. Από εκεί και πέρα ακολουθούν δύο στάδια review ή profiling, διαφορετικά, ε, τα οποία, ε, στα οποία χρησιμοποιεί το κάθε μέλος που κάνει Proof reading, το Functionality του Suggest του προτείνω, δεν χρησιμοποιούμε πάλι την υποβολή με αυτόν τον τρόπο θα ξέρουμε αν να που στη ποτέ έχει γίνει το, ε, το πρώτο Review αν έχει γίνει το πρώτο Review μάλλον, και αν έχει γίνει και το δεύτερο και στο τέλος ο ο Coordinator θα παίρνει, θα λαμβάνει υπόψη του και τα δύο review Και θα κάνει το τελευταίο, το δεύτερο και τελευταίο submit Που θα είναι και το final θα φυσικά θα το Θα το εγκρίνει κατά κάποιο τρόπο σαν τελειωμένο Κατά την Διαδικασία του proofreading ο πρώτος proofreader θα πρέπει να έχει της επαφή αν έχει κάποιο πρόβλημα με τον μεταφραστή, τον αρχικό και να συζητάμε πάνω σε πιθανέ διαφορές που έχουν, και το ίδιο και ο δεύτερος proofreader με τον πρώτο. Αλλά μπορεί να κάνουν δύο άτομα ή ηγετρία ταυτόχρονα τη μετάφραση, ας πούμε την πρώτη ή τη... όχι ναι, την πρώτη. Όπως το κάνουμε τώρα εννοείς. Ναι. Ε, πιστεύω πως ναι. Ναι, ε, δεδομένου ότι τώρα δεν έχουμε και πολλούς ανθρώπινους πόρους. Ε, θα καταφέρουμε σε τέτοιες λύσεις αλλά, όσον αφορά το Traceability, δηλαδή όσον αφορά το να ξέρουμε ποιος κάνει τι και να ξέρει και ο επόμενος ποιος έκανε πριν μετάφραση, θα είναι καλό αυτό να το σπάμε σε υποκέσεις στο Workforce. Δηλαδή, τώρα στο Workforce, Τη μετάφραση του essay που κάνει ένα κομμάτι εσύ την έχουμε σαν ένα case το οποίο έχει ανατεθεί στο Βαγγέλη. Οπότε, αν πάει ο proofreader μετά, θα νομίζω ότι μόνο ο Βαγγέλης έκανε τη μετάφραση, που θα απευθυνθεί σε αυτόν. Μα αυτό θα έπρεπε κανονικά και ίσω βασικά να χρειαστεί να το, να το κάνω τώρα. Ε, να το σπάσουμε σε δύο cases. Το ένα θα είναι για το πρώτο κομμάτι του essay και το άλλο για το δεύτερο. Το πρώτο θα, είναι, θα έχει αναπτωθεί στο Βαγγέλ και το δεύτερο σε εσένα. Έτσι ώστε ο, ο reviewer ο πρώτος να μπορεί να πάει και στους γιώσεις σα και να ρωτήσει τον καθένα για το αντίστοιχο κομμάτι. Κώστα, μια παρένθεση μόνο. Εγώ αυτό που κάνω είναι σαν να κάνω μετάφραση ε, που μάλλον έχει γίνει από κάποιου που δεν έχουν σχέση με την, με την ομάδα μας, οπότε δεν κάνω, υποβολή, δεν κάνω suggestion, κάνω υποβολή, έτσι. Σε πιο, σε πιο. Ναι, υποβολή οπα. κάνεις, Οπότε ναι. Όπα, όπα, όμως όμως. Κάτσι, το ότι δεν ε, είναι μέσα με, στην ε, ομάδα, δεν είναι και τόσο... Ε, δεν διαφοροποιώ με τη διαδικασία που ακολουθούμε, δηλαδή δεν βλέπω τον λόγο να εκτό. Εννοείς ότι είναι τόσο χάλια, δηλαδή, που θεωρείς ότι πρέπει να γίνει υποβολή. Όγε. Oh yeah. Ναι, και εγώ, εγώ αλλάζω πολλά στον πράγμα που κάνω ρυβλί στο TQ, αλλάζω πολλά πράγματα. Είναι πολύ χάλια, Κώσταν. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή κάνομαι, θεωρώ ότι κάνω μετάφραση, δεν θεωρώ ότι κάνω ρυβιού. Ε, Μισέλ, το ποιο είναι αυτό. Το City Systems, ας πούμε. Εντάξει, το επόμενο, το... τώρα δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Στο Pesture, Κώσταν, στο Technology. Το city system στο επόμενο. Το city system στο δεύτερο και το construction, vp construction. Mm. Αυτό που είπανε και στο meeting ήταν στο international ήτανε ότι παρόλο που μπορεί να έχουμε λίσει κάποια καλύτερη σήμερα. Πρέπει να ακολουθούμε την πρόταση όπω όπως έχει και ο Βαγγέλη, σφάστο το σε κομμάτια και πες του. Άζω. <laughs> θα, το γράψω, θα το γράψω καλύτερα. Εντάξει, αφού, αφού έχω κάνει εγώ υποβολή, μετά μπορεί ο reviewer να κάνει suggest, όπως λες, Κώστα, εντάξει. Ναι, απλά μετά τι το ζήτημα θα κάνουμε ένα review ή θεαστερώ. Σου είπα ότι εγώ θεωρώ ότι κάνω αυτή τη στιγμή μετάφραση. Εγώ νομίζω ότι μπορεί... θα χρειαστούν δύο review. Και έχω κάτι θεματάκια, δηλαδή, εντάξει, για κάποια δεν είμαι σίγουρος. Α, ah, και ξέχασα να το πω. Είναι πολλά αυτά που μου βγαίνει, Ρε φίλε. Ωπαρέ, δεν είναι μεγάλα κομμάτια. Δια, διαμαρτύρομαι. Okay. Τεράστια. Το, city system, το, city είναι τεράστιο. το city system είναι τεράστια. Το Citizens είναι τεράστια. Ε, είναι καμπόσο, εντάξει. Έλα απλά κατανόησα. Ωραία, ε, λοιπόν, τη λίγα με την παρένθεση. Ε, δεν ξέρω τώρα, ίσω ε, θα... εσεί τι, τι προτείνετε αν. Ήταν καλό να περιμένουμε άλλη μία εβδομάδα και μετά να αρχίσουμε το, το newsletter το δεύτερο. Βασικά δεδομένο ότι ίσως θα ήταν καλό να τελειώσει η μετάφραση του Venus Project site και να αρχίσουμε το newsletter οπότε να μας μείνει το review μετά. Να προτείνω κάτι, ας δουλέψουμε το, το TVP site ε, και στην επόμενη συνάντηση κανονίζουμε αναλόγως με την πορεία που έτσι, αν θα ξεκινήσουμε το newsletter, για, στην επόμενη συνάντηση. Συμφωνώ. Παιδιά, να σας προειδοποιήσω ότι δεν θα είμαι ενεργός μέχρι να αλλάξω δουλειά, σε, από μια εβδομάδα μέχρι τρεις. Και αν δεν αλλάξουν τα καθήκοντά μου εδώ πέρα, οπότε εντάξει. Οπότε, να έχω υπόψη να σε βάλω το FU που είσαι στο Wakefoss. Να άλλο. Τι να με βάλεις? Έχει το interview στο Workforce. Μισό. Και έχω το αφήν με το... νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Οκ. Okay. Ε, όχι, άσε με, άσε με. Άσε με μέσα εδώ, εδώ το φτιάξω. Σε μετάφραση με έχει, έτσι. Μετάφραση στον ειδιο. Εντάξει, πέ το και review, γιατί... Ε, το έχω κάνει φάζι, submit φάση, έτσι και το δουλεύω, δουλεύω τώρα, την κάνω, ναι, το φτιάχνω τώρα, ό,τι να είναι ναι, ας, ας, ας το πως είναι, Ναι, οπότε μετάφραση είναι αυτά. Nice. Να, να το θυμίσω και αυτό, ε, κάπου, κάπου εμένες το, γιατός ε, κι αν ε, το χάσα και αυτό το λέω, ε, όταν χρησιμοποιούμε Google Translate, εμως ε, ε, είναι επιβεβλημένο να πριν το θεωρούμε σαν τελειωμένο μεταφρασμένο, να το κάνουμε εμεί ένα αναρριβείο τέλο πάντων. Γιατί κάποια πράγματα δεν τα μεταφράζει καθόλου καλά. Ναι. Ιδάλω, άμα δηλαδή όπως το κάνω εγώ ρε παιδί μου που το κάνω όλο, το Google Translate πατάμε και φάζει πριν κάνουμε submit. Πώ το λέει στα ελληνικά, Ασαφέ. Ναι, αυτό. Απλά ο, ε, ο μεταφραστή να μην το θεωρεί ας πούμε, ότι έχει τελειώσει τη μετάφραση όταν το έχει κάνει μόνο με Google Translate. Το File το βλέπει ο Google Translate, εντάξει. Οκ. προχωράμε παρακάτω. Νομίζω γενικά πρέπει να προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε λίγο τη διαδικασία των meetings και να φαίνουμε λιγότερο. Να επιταχύνουμε και η διαδικασία των μοίτρων μα παίρνει περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Προχωράμε. Ναι. Λοιπόν, άρχισε η σκέψη για δεύτερο ο ε, για να ε, μην έχουμε μόνο, να μην είμαι μόνο εγώ. Ε, Καλό θα είναι αυτό που θα μπει ο να έχει κάποιο χρόνο διαθέσιμο. μου και, ναι, και είναι και γνώριμοι να μπορεί να διαθέσει χρόνο για να γίνει γνώρισμα με τα εργαλεία γενικότερα. Κορινέριο θα, θα χρειαστεί πιθανόν κάποιε φορές να πηγαίνει στα international charters, στα international linguistic meetings. Ωραία, ποιος ανάδειμος. Ωραία, ποιο αντιδιαφέρεται για αυτό. Ο Φρανκ. Ρε φίλε ούτε εξοικείωση με τα εργαλεία έχω και ούτε χρόνο έχω, αυτά ξέρετε. Κωστά. Να κάνω μια ερώτηση. Εσύ θα σταματήσεις να έχει τόσο πολύ χρονό. Κοίτα για να στατέλεσε τελείο δεν ξέρω. Ε, επειδή παίρνουμε κάποια project για δουλειά, να τελειώσω. Ε, θα ήταν καλός μου να υπήρχε κάποιος που θα μπορούσε να με εξαλαφρώς λίγο. Δηλαδή. Ε, να, περιμένουμε μια-δυαβδομαδούλες να έρθουν και οι υπόλοιποι περιμένουμε και τον Apollo, περιμένουμε τα παιδιά οπότε το ξαναβάζουμε σαν θέμα αυτό ε άμα μπορείς ρε ο... Θεστός, ναι ναι Οκ okay. Πόν bon, πάμε στο Zen Έχει μία λέξη ο Spyros, έχει πάλι στο Warfoss Spyros Ποια λέξη Την είδα αλλά δεν το θυμάμαι τώρα πώ κάνω edits εκεί πέρα, δεν κατάφερα να κάνω... Ναι, στο Warfoss δεν κατάφερα να κάνω edits νομίζω ναι, λάθο μου. Από ε, κάτω γράφουμε. Βασικά, άμα δεν έχεις privilege manager, δεν μπορεί να το κάνει αλλά... δώσε μου 3 λεπτά να σου δώσω. Για να μην χρειάζεται να το γράφουμε ακόμα από κάτω συνέχεια. Μπορεί να επαναλάβει και όλες αυτές τις ε, τέλους. Για να μην γράφουμε από κάτω συνέχεια, καλό είναι να έχουμε edit function. Δηλαδή, για να έχεις edit function, έχεις το privilege manager και δεν σου το έχω δώσει κακώς. Και δώσε μου μερικά λεπτά ναι, να το κάνω τώρα. 30, 30 μαστιγώματα yeah. για τον coordinator τώρα. Να ρωτήσω, ο coordinator τι κάνει. Έχει, ας πούμε, μεταφράζει, Συντονίζει τα μέλη. Προσπαθεί, είναι ο κόμβος για, ανάμεσα στα μέλη και στα γενικά linguistics decisions, ρε παιδί μου, ή, τα θέματα, ρε παιδί μου, έτσι προσπαθεί να φέρει δηλαδή ε, τα, σχετικά με το chapter με το linguistic team στο οποίο είναι στα μέλη του linguistic team έτσι ούτως ώστε να γνωρίζουν όλοι τι γίνεται ρε παιδί μου έτσι τι, τι jobs έχουμε καινούρια, τι projects μπαίνουν ποιε είναι οι προτεραιότητες και όλα αυτά Τα βλέπει λίγο απ' έξω προχωράσουμε να αφηξήσεις λίγο την από το αποδοτικότητα τη ομάδα, αλλά όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων ε, οι αποφάσεις ουσιαστικά μπαινε, έγινε, παίρνονται την ομάδα ε, καλό ε, ευχή έργο είναι να παίρνονται μέσω ομογόνιας για να δεν υπάρχει ομογόνια υπάρχουν δύο μοντέλα που μπορούμε να ακολουθήσουμε είτε την παίρνει την αποφάση ο coordinator ο οποίος ουσιαστικά έχει συμφωνηθεί από τα μέλη και αυτό. Δεν είναι κάποιο αυτό ο διοριζόμενο. Οπότε από τη στιγμή που έχει την εμπιστοσύνη το μελών, σε περίπτωση διαφωνία θα μπορεί να την πάρει αυτό. Ο υπεύθυνο αποτέλεσμα τη πολυ, πολυψηφία, το οποίο εμένα λίγο δεν ξέρω, δεν μου πολύ άρεσε, αλλά ε, το αποφασίζουμε μεταξύ μα αυτό. Μέχρι τώρα δεν έχουμε αναγκαστεί να μπούμε στη διαδικασία τη πλειοψηφία. Περισσότερο αυτό, αυτό που συμβαίνει, συνήθω συμβαίνει, είναι να καταλήγουμε σε αποφάσει μέσα από συζήτηση και να βγαίνει τελικά μια καλύτερη απόφαση. Δεν, δεν, δεν έχουμε κανένα θέμα και κανένα πρόβλημα μεταξύ μα. Ούτω ή άλλω οι τέτοιοι ρόλοι είναι και εκ περιτροπή. Δηλαδή, μπορούν, μπορεί οποιοδήποτε κάποια στιγμή να γίνει coordinator. Δεν, δεν έχουμε τέτοια θέματα. Και επίσης, τίποτα πες, πες, Ναι, αυτό που αποφασίζει σημαντικό δεν σημαίνει ότι θα είναι μόνο τώρα, έτσι. Οκ, okay, όχι. Απλά το πα, και μπορώ να βοηθήσω με την έννοια ότι δεν θα παίρνω καμία απόφαση και ότι. με να το μοιραστώ, α πούμε. Για παράδειγμα, αυτό που είπε τώρα για το να αλλάξει ε, τα privileges, να το πούμε τα δικά μου, ή κάτι τέτοιο στου φυλακέ, μπορώ να τα κάνω. Τα μαθαίνω εύκολα αυτά, αλλά τα υπόλοιπα δεν τα ξέρω καθόλου με ε, τα λεξικά και με όλα αυτά. Καλή τύχη, ενέσαι από περιέργεια. Με τι ασχολείσαι, Δεν κάνω κάτι, αλλά θα σπουδάσω πληροφορική τώρα, σεπτέμβριο περάσε σε σχολείο Ναι, στην Αγγλία Σε ποια πόλη Ένα, μια, ένα τέτοιο είναι Σταφολτσί, λέγεται τώρα, δεν θα το ξέρεις όμως Πώς πώς Σταφολτσά Απλά θέλω να πω με το ίντερνετ και με αυτό που μπορώ να... και να μην το ξέρω μπορώ να τα μάθω απλά όσον αφορά σε αποφάσεις δεν είμαι καθόλου δεν δεν, δεν μπορώ να πω κάτι Εσείς είστε δηλαδή που μπορείτε να είστε αυτό είναι ε, τέτοιο, γιατί μέσα από όλα τα μέλη έτσι δηλαδή ε, αξιολογούμε την, όποια κατάσταση ξέρω εγώ ε, υπάρχει σε κάποιο ζήτημα και με κάποια κριτήρια όσο πιο δυνατόν ε, ε, αξιόπισε τέλος πάντων που θα πρέπει να βάλουμε την απόφαση, δεν είναι τίποτα και πολύ τρομερό έτσι. Καλά, απλά έλεγα είμαι της πληροφορική όχι τη μετάφραση Αυτό μόνο. Αλλά εντάξει. Δεν το έχω δει για να πω κιόλας. Ε, βασικά δεν ξέρω τι επίπεδο γνώσων έχει, αλλά θεωρείς ότι θα μπορείς να συμμετάσχει στην ομάδα IT που έχουμε η οποία χρειάζεται με τον desperate λίγο, Κόσα, δεν ξέρω να σου πω τώρα. Αλλά δεν έχω γνώσεις, μόνο από το σπίτι του δηλαδή, καταλαβαίνεις από Web Development, Joomla, τίποτα. Α, πες το. Από Web Development ή Joomla. Όχι, όχι. Joomla δε. Όχι, δεν νομίζω. Τίποτα από development βασικά. Μόνο κάτι βλακή, σε, σε C++ έφτιαχνα. Αλλά μιλάμε για τις πλάκες πράγματα σε... πολύ γραφικά καθόλου, μόνο για μαθηματικά. Οκ. Okay. Έχουμε άλλο θέμα, Κώστα. Ε... Ε, Σπίροπε τη λέ, λέξη reasonable και logic ήταν αυτές που είχε βάλει μέχρι τώρα. Να ναι, ναι. Οπότε για το servitude μένουμε στο εκδούλευση, ε? Νομίζω ότι είναι η πιο κατάλληλη λέξη η εκδούλευση. Ναι, και με ένα καλή μου άποψη. Έχει να κάνει γενικά με κάποιον, με κάποιον ο οποίο είναι εκμεταλλευόμενο από κάποιον. Ε, Εκδουλεύει δηλαδή. Είναι μια πολύ γενική έννοια. Άλλη λέξη. Το Caring Capacity είπα εγώ να Δεν σε άκουσα, Βαγγέλια. Είπα να ξαναλλάξουμε το Caring Capacity. Εμένα μου αρέσει αυτό που γράφεις, η φέρουσα δυνατότητα. Φέρουσα δυνατότητα, Απλώ Απλώς θα μου άρεσε ακόμα καλύτερα το ανώτατη φέρουσα δυνατότητα. Ανώτατη ή ανώτερη φέρουσα δυνατότητα. Όχι, γιατί η ανώτατη μπορεί να είναι και overload. Ε, δυνατότητα. Η, η, η ανώτατητα δυνατ... ανώτατη δυνατότητα δεν είναι overload. Τι είναι. Είναι μέσα στα όρια της δυνατότητας. Απλώς είναι το ανώτερο σημείο της δυνατότητας. Δεν είναι overload. Ναι, ε, το overload σημαίνει performance που είναι κάτι παραπάνω από, από αυτό που ε, βαστάει τέλο πάντων. Ε, τώρα που το λες πάντως ναι. Ε, το, ε, φέρουσα, το φέρουσα δυνατότητα... Δυνατό... Δυνατό... Ναι, ναι, δυνατό... ναι. Το δίνει πιστεύω. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Δεν είναι, δεν, ναι. Το ψιλοτονίζει το, το, ψιλο το ανώτατη φέρουσα δυνατότητα. Ναι, δεν ή είναι. Η ο... φέρουσα, φέρουσα χωρητική δυνατότητα, mm, Δεν. Α, ε... Αλλά το χωρητικό, όχι, δεν πάει σε όλε τι περιπτώσει. Δεν, δεν, δεν πάει ω έκφραση χωρητική δυνατότητα. Δεν υπάρχει χωρητική ναι, δυνατότητα. Δεν πάει, νομίζω, δυνατότητα, νομίζω. νομίζω. Ε, δεν μπορεί να okay, είναι φέρουσα ικανότητα. Φέρουσα ικανότητα. Είναι ένα θέμα. Θα, θα, το, θα το βάλω στο forum του Translate μου αυτό να το δούμε. Σε, αν αναφερόμασταν σε κάτι άλλο, θα, θα ήταν καλή μετάφραση το ε, ε, δυνατότητα φορτίου. Αλλά δεν χωράει εδώ πέρα. Δεν, δεν ταιριάζει, μάλλον εδώ πέρα η δυνατότητα φορτίου. Ναι. ναι και κάποιο ασχέτω δεν θα καταλάβαινε ότι αναφερόμαστε σε τέτοιο. Caring capacity. Ναι, ακριβώ. Η υποστηριχτική δεν μου κάθεται καλά, Α το αφήσουμε φερούσα δυνατότητα. Είναι θα γίνει το... σαν πόρτινγκ, α πούμε. Ας το αφήσουμε φερούσα δυνατότητα. Θα το βάλω και θέμα στο φόρουμ να, δούμε, να δω τι θα πουν και οι άλλοι μεταφραστέ, Ναι. Βάλω το μαζί με το όλο τη φράση, Ε. Ναι, πάντα συμφραζόμενα. Δεν, ναι, δεν μπαίνει λέξη έτσι ποτέ. Okay. Εγώ έχω πρόβλημα με το high rise. Δεν μου κολλάει εκεί πέρα, στο, στο σημείο που μεταφοράζω το, το ουρανοξύτη. Δεν μου κολλάει. Ε, προτείνει κάποιο mm. πλήρω για το kind of ναι, το υποστηριχτήκα yeah. αυτό εδώ. Όχι, το τσέκαραν, πώ τα Ας Κάτσε εδώ, τα κοιτάω, έρχομαι και. Έχω λάμπ. Φρανκ, γράψε μου στο chat, σε προσω... στο προσωπικό chat, που... τι δού σου κολλάει στο high rise. Μισό. Μπορεί να γράψει υψηλά κτίρια, ξέρω εγώ. Πολυόρροφα κτίρια. Πάει και πύργο, βλέπει πύργο Αθηνών, αλλά. Δεν, δεν, δεν ξέρω, πρέπει να είναι energy high rise αυτό, πρέπει να είναι... Ε... Όχι, για τα κτίρια μιλάει Εγώ ακόμα έχω μείνει στο Transvayor's που δεν μπορώ να βρω, προ... έχω βάλει μεταφορείς. Στο ποιο? Θα... Επαγγείλει το, το είδε το design... Βρίκα, εντάξει, είναι σωστό το Transvayor's, δηλαδή το Transvayor's δεν το γράφει δηλαδή, εγώ έχω βάλει μεταφορείς. Κάτσε, όταν κάνει τη μετάφραση στο design, το φύζει στο βίντεο, δεν λέει για ναι, το, το έχει βάλει σε, σε παρένθεση και έχει βάλει ειδικά οχήματα. Να σου πω ένα κωφό να, τώρα, ναι. πώς μεταφράζετε, άμα θες να το μεταφράσει ακριβώς. Με θελκιστήρες. <laughs> οχήματα μεταφορών μπορούμε να βάλουμε, εντάξει, με Το βάλεις αυτό, η Το βάλα στο chat τη ομάδας μεταφράσεων. Ε, είναι επικεφαλίδα κεφαλαίου αυτό από όπως το καταλαβαίνω High-rise είναι τομέας Ναι, είναι όταν βάζεις το ποντίκι σου εκεί ε, βγαίνει ένα pop-up ένα τετραγωνάκι κάτω από το ποντίκι σου που σου λέει τι είναι το κάθε, το, ο κάθε τομέας Αυτό είναι ε, τομέας ενέργειας στο energy sector και το high-rise είναι ε, ουρα, ουρανοξύστες Δηλαδή και... τομέας ουρανο... Συγγνώμη, τομέας ουρανοξιστών και ενέργειας δηλαδή. Όχι, όχι, όχι. Ουρα, και τομέας ενέργειας. Είναι δύο ξεχωριστά πράγματα που, αυτό που εννοεί. Γιατί η μετάφραση του ουρανοξίστου είναι το γνωστό skyscraper και λέω ότι μήπως το high-rise δεν έχει να κάνει μόνο με ουρανοξίστες αλλά με γενικώ υψηλή οικοδομή, με οτιδήποτε είναι μεγάλη κατασκευή. Μήπω κάτι τέτοιο μου κολλάει καλύτερα. Ψ, ναι, ε, ψ, ε. Είναι, είναι α, αμερικάνικη ορολογία. Το high-rise, κατα, καταλαβες. Δεν μπορείς τώρα να... Αλλά εν, εννοούν ακριβώ skyscraper. Είναι συνώνυμο. Και επίσης μπορείς να το πει και πύργο. Ο πύργος Αθηνών, δηλαδή, είναι Athens high-rise. Μπορείς να... καταλαβες. Εντάξει, αφού το ξέρεις έτσι ακριβώς, ok. Ναι, δε, α, δεν, μπορεί, δεν, δεν μπορείς να το πει ψηλό κτίριο, ρε παιδί μου. Ψηλά κτίρια και ενέργεια. Δηλαδή είναι πολύ γενικό και είναι διπιπλή υποσπλέν. Ενώ υπάρχει ουρανοξύστηση, εγώ. <συλίγω> Όχι υψηλή οικοδόμηση μιλάω εγώ, διότι νομίζω ότι εδώ πέρα δεν μιλάει για ψηλά κτίρια τα οποία είναι γνωστοί οι ουρανοξύστε, οι οποίοι είναι γραφεία, α πούμε, παράδειγμα και, κατοικι... και κατοικίε. Μπορεί να είναι υψηλά οικοδομήματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν μόνο με inhabitant, α πούμε, ή εργασίε ή office. Ε, μπορεί να έχουν να κάνουν και με άλλα πράγματα. Δηλαδή, μου φαίνεται ότι έχει να κάνει με υψηλή οικοδόμηση. Αλλά αφού γνωρίζω ότι είναι συνώνυμο του ουρανοξύστε, λύγει το θέμα. Ναι, καθώς το βάλω και στο Glossary Terminology του παγκόσμιου πως μας πούνε εκεί κάτι. Ναι, ναι, βάλω το, βάλω το. το είχαμε συζητήσει και την άλλη φορά, αλλά δεν μου κολλάει, ρε, παιδιά μου. Και εξής είναι και επικεφαλίδα και είναι σημαντικό αυτό. Λοιπόν, το Transveyor είναι από το Conveyor. Conveyor, Conveyor που είναι ατέρμονος μεταφορέας. Belt conveyor, ταινιόδρομος. Όταν λέει ατέρμονος μεταφορέα εννοεί ότι είναι, φανταστείτε, μία ταινία που κάνει κύκλο και όπω είναι παροδρόμιο Μπράβο μπράβο. Λοιπόν, το Transveyor είναι κάτι τέτοιο σε μεγάλη κλίμακα Μπορούμε να, να το βάλουμε δηλαδή ε... κυλιόμενο επίπεδο Όχι, δεν είναι κυλιόμενο δηλαδή ε, έχει, θα, ε, μπορούνε, αυτά είναι και με τη μορφή κάψουλας, δηλαδή μπαίνεις μέσα σαν αμάξι, αλλά ακολουθούν συγκεκριμένες Διαδρο... Τροχιέ. Α, τότε, τότε είναι όχημα σταθερά τροχιά. Ε, κάτι με δύο λέξει. Όχι, συνήθω αυτά λέγονται. Αυτ, ε, δηλαδή τα μάγκλεβα, α πούμε, ξέρω, όλα αυτά που είναι, έχουν συγκεκριμένο προορισμό ε, και κινούνται πάνω σε μια συγκεκριμένη διαδρομή. Ε, έτσι λέγονται. Οχήματα σταθερά τροχιά. Αυτό όμω φαντάζομαι ότι δεν θα πηγαίνει από το σημείο 1 στο σημείο 2. Α, αλλά θα κάνει... Είναι για τι συγκοινωνίε στην πόλη. Ναι. Κάνει ένα, ένα κυκλικό πράγμα, οπότε ε, δεν μπορεί να το πεις... Κάτσε να δω ρε. Transveyor's in Πώς θα το πούμε ρε, παιδιά. Transveyor's in the city. Μπορείς να το πεις και με, μετα, με, μεταφορείς. Μεταφορείς το έχω πάλι εγώ γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Μετα, μεταφορείς. Με, μεταφορέας έχει να κάνει με πρόσωπο παιδιά. Έχει να κάνει με άτομο. Έχει να κάνει με, με άνθρωπο. Με, μα για άτομα μιλάμε. Λέτε. Για συγκοινωνία μιλάμε. Για άτομα. Όχι, μα συγκοινωνία, Για συγκοινωνία μιλάει. Α, αυτό, α, αυτό θα είναι αυτοματοποιημένο σύστημα. Τι άτομο. Θα μεταφέρει ανθρώπου. Εννοώ ότι το λεωφορείο δεν λέγεται μεταφορέα. Αυτό εννοώ. Μεταφέρει ανθρώπου στο λεωφορείο, αλλά δεν λέγεται μεταφορέα. Λέγεται μέσο συγκοινωνία. Δεν λέγεται μεταφορέα, έτσι. Ναι. Ε, αλλά τα τραφήγια. Μαζικά... Μεταφέρουν, μεταφέρουν αυτόματα νομ, κόσμο. Δεν νομίζω ότι τα λέμε και μέσα μαζική μεταφορά. Ναι, αλλά το τραφήγιο είναι κάτι άλλο. Σίγουρα δεν κάνει το όχημα σταθερή τροχιά. Για σκεφτείτε το. Γιατί δεν βάζουμε κάψουλε μεταφορά. Όχι γιατί δεν μπορεί να μην είναι κάψουλε. Όχηματα συγκοινωνία. Αυτό αυτοματοποιημένο, μόνο. Όχήματα σταθερή τροχιά, και αυτό λέγοντα. σταθερή τροχιά. Μεταφορεί είναι άνθρωπο. <laughs> Μα ανθρώπου μεταφέρουν. Όχι, όχι. Ανθρώπου ναι, μεταφέρει, ναι. αλλά δεν είναι, δεν είναι το μέσο σου λέω. Έτσι, μεταφορέας, διανομίας. Αυτά, αυτά είναι χαρακτηρίζουν ανθρώπους, δεν χαρακτηρίζουν οχήματα. Ε, χήματα. Εντάξει, δεν είναι απόλυτο αυτό. Γιατί μπορείς να πεις ότι... Όχι μεταφορέας. Μεταφορείς. Μισό λεπτό. Μισό... Όχι μάλλον δηλαδή. Μη, παιδιά, δεν είναι, δεν, δεν είναι απόλυτο αυτό, Χώτη. Μπορείς, μπορείς να πεις ότι ο φορέας του ρεύματος είναι το καλώδιο. Το καλώδιο είναι ο φορέας. Ε, τώρα... Νομίζω τα λεωφορέα και αυτά δεν τα λένε μέσα μαζικής μεταφοράς. Μέσα μεταφοράς, ναι, αλλά δεν είναι μεταφορείς, αυτό λέω. Πω, το βρήκα. μεταστιοφορίς Να σου πω ρε, μωρέ. Μπορείς να πολύ μπακ, Μινσταρ fuller που θα λέξει λέξεις μόνος του. Ναι, θα βάλουμε δικές μας λέξεις. Οι Αμερικάνοι το κάνουν συχνά απ' Γιατί ρε, ειδικά εμείς θα πρέπει να πλάθουμε για λέξεις. Ναι, αλλά ξέρει είναι το θέμα. Δεν είναι οχήματα. Δεν είμαι μεμονωμένα, είναι. είναι κάτι σαν φρένο αυτό το πράγμα. Κάτσε, το είδε στο. πώ το λένε, στο. Ε, αυτό με το, του Ντάγκλα. αυτού νου. Όχι, εγώ μιλάω για αυτά που λέει ο φρέσκο. Ναι, αυτά που λέει ο φρέσκο υπάρχουν, είναι μια εταιρεία που τα φτιάχνει αυτά. Και... Το ξέρω. Όχι ακριβώ τα ίδια, αλλά κάτι παρόμοιο. Υπάρχουν. Ε, μπορούμε να βάλουμε αυτόματα οχήματα συγκοινωνία. Αυτόματη συγκοινωνία. Πώς το λέει, Ιάβη, την πρόταση. Λέχι μάμπη την πρόταση, αλλά είναι τα city systems with transvayors. Transvayors run, run, run. Χάθηκες. Χάθηκες. Convayor Welch είναι a term. Convayors with transvayors. νομίζω ο όρος του φωτή είναι αρκετά κοντά. Αστοφορικά οχείματα. Όχι, αυτό που λέει σταθερή τροχιά, οχήματα σταθερή τροχιά. Οχήματα σταθερή τροχιά. Όχι, παιδιά, άμα ήμουν ένα απλό άνθρωπο δεν θα το καταλάβαινα αυτό. Ναι, αυτό είναι το θέμα. είναι Να, να, να μπορεί κάποιο που το να το καταλαβαίνει. Δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι νομίζω ότι είναι και τόσο. Αστιφορικά... Α πούμε, στα τη οχήματα είναι, όχι, όχι, είναι όχι, ακόμα πιο. ξέρω, το ξέρω, δεν πάει ούτε στα Έτσι το έφερα σαν έννοια. Παιδιά, το... Πιστεύετε ότι όχι μα σταθερή το, το δέτες δέτες καταλαβαίνει... και βρήκα και στο ίντερνετ. Δηλαδή είναι κάτι. Παιδιά, οι πάντες γνωρίζουν ότι όχι μα σταθερή τροχιά έχει να κάνει με το μετρό έχει να κάνει με το τραμ. Το ξέρουν, είναι ένα όρο ο οποίο χρησιμοποιείται τελευταία. Αλλά όπω και να έχει, δεν θα πρέπει εμεί να μπαίνουμε στη διαδικασία και να σκεφτόμαστε τι καταλαβαίνει ο καθένα. Θα πρέπει να, να μπαίνουμε στη διαδικασία να είμαστε ακριβεί. Σωστό, συμφωνώ, συμφωνώ με αυτό. Φω... Όχι μόνο συμφωνώ, αλλά το ίδιο θέμα θέτει. Χάνε το Ναι, δεν θα, δε, ναι, δε θα πλησιάζουμε εμεί τον απλό, τον, τον, ας πούμε τον κάποιον που δεν, δεν έχει ψάξει πολύ. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Συμφωνώ με αυτό ότι ναι. Βαγγέλη, την προηγούμενη φορά που με είσαι στο αμέσω προηγούμενο κρατήθηκε. Ε. Παρένθεση. Ναι, φαίνεται έχει κάποια τίξη να πούμε που κρατάει μερικέ φορέ. Χάνε το ο κάτι. Ωραία, οχήματα σταθερή Τελείως. Εντάξει, ή οχήματα ή μεταφορικά μέσα σταθερή τροχιά. Ε, οχήματα νομίζω είναι πιο σωστό, πότε. Μπορεί να... Α, παιδιά, Συγκι... ναι, είναι, είναι η μιλάγια οχήματα, ναι, έγραμε, όπτω. Ας τώρα. Brainstorming, έτσι, αλλά... Και συγκοινωνία σταθερής τροχία πάει. Αλλά τα οχήματα είναι πιο καλό, Μέσα μεταφορά σταθερής τροχιάς. Όχι, εντάξει, πάει πολύ μωρέ, πάει 4 λέξει για μία λέξη. Οκ. Okay. Ναι, το ρίζος να μπουν, το είδα και εγώ κάπου. Το ναι, βλέπω καλύτερα. στο ίντερνετ, το βρίσκω και μέσα σταθερή τροχιά επίση. Ωραία, μέσα σταθερή τροχιά. Συγκοινωνίες... Πιο, πιο καλό είναι το μέσα σταθερή τροχιά παρά οχήματα σταθερή τροχιά. Είναι πιο, πιο σωστό στο αυτή ω έκφραση. Συμφωνώ, συμφωνώ. Μέσα, μέσα, μέσα. Ναι, οι οι συγκοινωνίε να είμαστε ακόμα πιο. Μέσα, μέσα, μέσα. Μέσα που γράφεται και πιο γρήγορα. Οι Α, μέσα, ναι. <laughs> Νόμιζε, μέσα, ταιρίες. μέσα. Ότι έλεγε ναι ρε φίλε, μέσα είμαι, είμαι μέσα. <laughs> και μέσα αλλά και ε, μέσα. Ε, γκούγκλερα όχι με σταθερή τροχιά και μου έβαλε περισσότερα αποτελέσματα με μέσα σταθερή τροχιά. Μέσα, ναι, μέσα. Είμαι μέσα για το Ναι, είναι, καλύ, είναι καλύτερο το μέσα. Μέσα. Σωστός. Σπύρο, νομίζω θέλουμε λίγο context για, για τι λέξει. Το έχω συναντήσει και εγώ αυτό το ορίζινομπλ και Logical και το έχω βάλει όπως το είχα δει. Αυτό είναι αιτιοκρατία εναντίον ορθολογισμού. Αιτιοκρατία Ετιοκρατή-ορθολογισμό. Ωπα, Κάτσε, πρέπει να δούμε όλοι την πρόογα σε αυτό το λόγικο. Το ορίζινομπλ θα μπορούσε να μεταφραστεί και λογικό νομίζω σε ορισμένες περιπτώσεις. Όχι, είναι το, είναι το reason με την έννοια της, ε, του αιτιατού, δηλαδή ότι ψάχνουν την αιτία για κάτι, την αιτιοκρατία. Νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό περισσότερο. Κοίταξε το λίγο Κώστα. Ναι, ναι νομίζω πρέπει να δούμε το context, γιατί τώρα ναι, να ναι, είναι ναι. κάτι απλό και να το βάλουμε αιτιοκρατία δεν ξέρω, μου ακούγεται... Συμφωνώ, συμφωνώ. ναι. Το reason εννοεί επιχειρηματικό επιχειρηματολογικό Αιτιατό, βασικά δεν υπάρχει ω όρο το επιχειρηματολογικό. Είναι το... Για μένα είναι. Για, γιατί ενοχλεί η λέξη αιτιοκρατία, δεν ξέρω. Πώ, πώ, πώ. Αιτιοκρατία. Ναι, το κρατία είναι βαράι. Το κρατία είναι. Έτσι λέγεται, πρόταση. παιδιά. Έτσι λέγεται. Αιτιοκρατία λέγεται. Δηλαδή, όταν αναζητούμε τι αιτίε για τι οποίε εμφανίζεται κάποιο φαινόμενο, αυτό είναι μια αιτιοκρατική ανάλυση. Για πε όλη την πρόταση. Εσύνολη, ναι. Οπότε δεν, δεν είναι εδώ παρά αυτό που λες σε πόδι μου Νομίζω αυτή είναι η πρόταση. Των αιτίων και της λογικής. Ή λογική. Των αιτίων ή της λογικής. Και πού είναι αυτό τώρα. Στην πρώτη πρόταση. Ε, Χέρεμπο, αυτό που το... το πού το έχεις δει αυτή την παράγραφο Πώς είναι. Στο SA είναι. Α, στο SA. Οκ. Okay, okay. Γιατί Συνομή. μου φαίνεται την ίδια ότι είναι και στο FAQ. Το ίδιο το έχει και, στο και είναι μεταφρασμένο κάπω εκεί Το reasonable versus logical είναι. Ε, παρα, είναι τίτλο. Όχι, ε, ε, ε, ε, εγώ το γράψω έτσι. Α, όχι, δεν ο α... τηλεφωνώ. Διαβάσε την πρώτη πρόταση. Ρε. Και τη την πρόταση. και τη δεύτερη. Ναι, γιατί αυτά δεν είναι αντίθεται το ένα το άλλο. Reasonable or, or logical, όπως φαίνεται εδώ. Αντίθετα, εμφανιζότανε αντίθετα. Εμφανιζόντουσαν αντίρωπα το ένα από το άλλο όπω το γράψα χέρι μου. Πριν γι' αυτό έχω μια τώρα απορία. Όχι, η μετάφραση ζητάει εδώ πέρα. Το Original vs. Logical υπάρχει ή το γράψε έτσι. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. όχι τη μετάφραση θέλει από των δύο λέξεων. Α... Να σου πω, θα εσείς το Sadguru. Κάτσε να το δούμε λίγο σπυρό. Μπορεί να το πει εύλογο. Θα ψάξω να το δω πως το έχει πάλι στο FAQ. Εγώ, Ωσάθηκε. Όχι, απλώς σκέφτομαι γι' αυτό, αυτό εδώ πέρα, γιατί το διαβάζω όλα και προσπαθώ να καταλάβω το νόημα, για να βρω τις πιο κατάλληλες λέξεις. Παιδί, πάντως, αυτό νομίζω ότι είναι σχεδόν συνώνυμα. Στο λεξικό, το, το reasonable, το βλέπω εύλογο. Μα αυτό λέμε, επειδή είναι συνώνυμα που θα έχουμε να βρούμε τη διαφορά του reason που περισσότερο έχει να κάνει με ένα γεγονός το οποίο θέλουμε να το επιχειρηματολογήσουμε δηλαδή να βρούμε τους λόγους για τους οποίους θεωρούμε, θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει Έτσι. και το logical είναι κάτι το οποίο είναι de facto logical, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο έχουμε συνηθίσει να λειτουργούμε λογικά. Δεν είναι ακριβώς τα ίδια το reason με το logical Έτσι το ένα είναι ότι χρειάζεται δικαιολογία για να γίνει και το άλλο είναι ότι είναι de facto λογικό να γίνει γι' αυτό και χρησιμοποιείται διαφορετικά έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Νομίζω ότι εμείς χρησιμοποιούμε έχω λόγο να πω κάτι. I have reason to say that. Δεν μπορώ να πω I have logic to say that. Το logic στα αγγλικά είναι η λογική με την έννοια της νημοσύνης. Μπορούμε να πούμε δηλαδή through the application of reason or logic through the application μέσα από την εφαρμογή της λογικής Τη ε, λογική ή του επιχειρήματο. Να, ναι, ναι. Στη μια περίπτωση, δηλαδή, ότι χρειάζονται επιχειρήματα για να γίνει κάτι και στο άλλο ότι είναι λογικό να γίνει κάτι. Αλλά επειδή δεν ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίο είναι λογικό και ούτε το θέμα είναι να επιχειρηματολογήσουμε για να γίνει κάτι γιατί ούτε ή άλλω ακολουθεί στην πορεία του με τον παραλογισμό του. Κάτι τέτοιο θέλει να πει στο κείμενο. Ε, το το που έχουμε... Έχουμε... Έχουμε να πω κάτι, παιδιά. Το reason or logic, να τα βάλουμε μα... μαζί σαν μία λέξη. Όχι, όχι. Εντάξει. Πονάει πόδι, κόψει πόδι. Και <laughs> <Άλλη, laughs> <δε, δε, δε. laughs> χανονικά. Όχι, θα σε χάριζα. <laughs> Κι εγώ επιχειρηματολογία είχα βάλει. Επιχειρηματολογία ή λογική. Μπορώ να το δω εδώ πέρα και από την... Απ την άποψη του δικαίου μισό λεπτά. Είχα γράψει οι λύσει. στα προβλήματά μας δεν θα έρθουν με την εφαρμογή της επιχειρηματολογίας και της λογικής, όχι ή. τη της λογικής πάει, όχι και ή. Δεν νομίζω εσύ. Είναι υποσυνείδητο δηλαδή. Ε, πώς να το δω πω, τώρα, δεν τα ξέρω, αλλά άλλη αίσθηση μου βγάζει. Εγώ συμφωνώ με αυτό, επιχειρημα... ε... με την εφαρμογή <χει> της επιχειρηματολογίας ή της λογικής. Συμφωνώ. Αλλά μετά είναι το πρόβλημα, δηλαδή, πώς θα πεις ότι «Unfortunately, at present, we do not live in a reasonable or a logical world». Μετά δεν θα πεις «Δεν ζούμε σε έναν επιχειρηματολογημένο κόσμο». Δεν μπορείς να το πεις «επιχειρηματολογημένο κόσμο». Ε, εδώ Μαι, πώς θα μεταναστεί. Είναι δύσκολη η δεύτερη. Το βρήκα. σε έναν λογικό ή νοήμωνα κόσμο. Συμφωνώ. Το logic, Συμφωνώ σύμφω, ναι. το logic είναι η νοημοσύνη εδώ, είναι συνώνυμο της νοημοσύνης πιο πολύ από τη λογική, mm -hmm. του λόγου δηλαδή. Έχω λόγο να το πω αυτό, αυτός, αυτός το FAQ έχει βάλει εύλογο ή λογικό. Το έχει πάρει κατευθείαν από το, λεξιλόγιο, από το λεξικό, το εύλογο. Πώς το δαπρύνουν. Ναι, αλλά εντάξει, το νόημα το δίνουν. Το logical θα μπορούσε να το μεταφράσουμε σαν συνετό. Όχι, το συνετό νομίζω κολλάει περισσότερο γκυγάκι με το, το συντηρητισμό. Δεν νομίζω ότι έχει θέση εδώ πέρα. Γιατί ρε παιδιά, το νόημα δεν σα άρεσε. Εμένα, εμένα μου άρεσε, αλλά το νοημένο χρησιμοποιείται και περισσότερο νοήμωνα, νοήμωνα όντα. Ο, α, όντα δηλαδή με συνείδηση. Χρησιμοποιείται και πολλές φορές έτσι. Ε, δεν είναι άσχημη ε, όμως ως μετάφραση. Όχι, όχι, όχι με συνείδηση, απλά με κάποια στοιχειώδη, επειδή μου, ένδειξη, παραδείγμα. Ρε μου τα, τα πουλιά, ξέρω εγώ, που, που φτιάχνουν φωλιέ. Κάνουν κάτι, επειδή μου, είναι νοήμωνα όντα. Ναι, και εμένα μου κολλάει λίγο έτσι προς ε, οργανισμούς και όχι προ αυτό που θέλει να δείξει Ναι, ναι και εμένα ναι. αυτό προσπαθώ να πω, ότι μου κολλάει για οργανισμού περισσότερο. Α, οκ. Σοφρον. Καλό. Καλό αυτό. Ναι, ναι. Σοφρον πάει, ταιριάζει. Είναι το όλο που ταιριάζει. Το δούμε καλά τον νόμο. Να το βάλουμε και αυτό στο, στο γκρουπ, α πούμε, για να το σκεφτούμε και περισσότερο. Γιατί τώρα, άμα καθόμαστε να σκεφτόμαστε, μέχρι το πρωί θα σκεφτόμαστε. Δώσε group. Εσύ το λίμμα στο group, φωτ. Θα του ταράξει τι λέξει. Εγώ να το κάνω. Αφού εσύ είσαι translateum. Α, να το βάλω στο translateum. Εντάξει, οκ. Okay. Γι' αυτό δεν είπα. Αυτό δεν είπα. Εννοούσα να το, βάλουμε, να το έχουμε στο group ω ζητούμενο, α πούμε, και να πει, να πει ο καθένα τη γνώμη του. Αυτό λέω. Εντάξει, θα το βάλω. Θα το βάλω και εγώ και στο εγκλόσα του παγκόσμιου πως την μετατύχει Μα έχουμε κάτι άλλο Ανανεώνουμε ραντεβού για το επόμενο Ναι, νομίζω Ναι Ναι, μα δεν έχουμε άλλες λέξεις, δεν ξέρε Πάντως το εύλογο δεν μου πάει, τέλος θα μπει question. εγώ Οκ Να βρούμε λύση, το επόμενο meeting. Ορθολογικό, ναι πάει Τέλος εντάξει εκλογικευμένο; Γιατί τη δεύτερη πρόταση είναι Δεν ζούμε πρόταση... σε έναν εκλογικευμένο κόσμο Ή εξορθολογισμένο Ή Μια ορθολογικό βάλεις, δεν Μπορείς να πεις διαπλήγεια λογική και εκλογικής Ναι Γιατί έχεις δύο... Υπάχα, λοιπόν. Δεν έχεις συνώνυμα Έχεις το γενικό και το εξειδικευμένο Και την εξειδικεύση της λέξης της πρώτης Οπότε δεν. Δεν δεν ναι, να ναι εντάξει. Είναι Ότι εκλογικό δεν, δεν εκλογικό. μπορεί να βάλει λογική και εκλογή και, ορ... λογική και αυτό λε. Εκλογικευμένο και λογικό. Ναι, εντάξει, ναι, έχει δίκιο. Πορε να βάλεις όμω λογική και ορθολογισμού. Αυτό ναι. Λογική και ορθολογισμό. Μισό, μισό, μισό. Αυτό που να ήταν καλό. Εδώ πέρα το ορίζον δεν, δεν, δεν, δεν έχει να κάνει και λίγο με το δίκαιο. Αυτό που έχει τα σοά στα που λένε, το Horizon. Για δεν έχει να κάνει λίγο με το δίκαιο, το Horizon. Έχει να κάνει ε, σε, σε, δίκαιο, σοκώμη, σε έναν σοκώμη. λογικό και δίκαιο κόσμο. Όχι, όχι, με την κοινή λογική έχει να πει. Are you reasonable, you know, που λένε. Mm. Σόφρον. Σόφρον, σόφρον και λογικό κόσμο είναι πολύ καλό, παιδιά. Γιατί δεν το βάζουμε, ποιο, ε, ο Κώστα που λέει. Ναι, αλλά για την πρώτη πρόταση. Για μισό λεπτό. Για τη, δε, για τη δεύτερη πρόταση πάει το σόχρονο, αλλά για την πρώτη. Μισό λετό. Πάντως, το FAQ την πρώτη πρόταση έκανε αυτό που είπε ο μου ο άλλος. Το εύλογο, ε. Ναι, το πήρα από το τέτοιο. Όχι το εύλογο. Θα έκανα και τις δύο λέξεις σε μία. Να. <laughs> Μόνο λογική έγραψη. Στη δεύτερη, τη δεύτερη μπαίνει σόχρονο, ,τι, για την πρώτη. Για τη δεύτερη είπαμε, έχουμε πρόβλημα. Για την πρώτη. Λόγι... ΓΑΜΟΤΟ. Νομίζω, νομίζω λογικής <laughs> και ορθολογισμού είναι αρκετά καλό. Λογική και ορθολογισμό. Ναι, δεν άσιμο. Στην, στην πρώτη πρόταση πολλά λογική και Ναι, ναι. Να στο βάλουμε έτσι, παιδιά. Μην το πολύ... Γιατί βγάζει νόημα. Και είναι και πολύ εύστοχος. Ναι. Και στη δεύτερη βάζουμε το σόφρον. Παιδιά, θα σας αφήσω εγώ γιατί είμαι και θα τα πούμε στο επόμενο, meeting. Παιδιά, κι εγώ το ίδιο, και ναι. Οκ. Καληνύχτω. Οκ, τελειώσαμε, τελειώσαμε, το καθάμε και πως θα πάμε